Είναι αντισχεστικό Γιατί όλα αυτά Ξέρετε ε, είναι για να διασκεδάζουμε Προφανώς Είναι για να διασκεδάζουμε Καλά τα λέει ο επανεκλεγής Πρόεδρος και πρώην πρόεδρος Του Πασόκο, Νίκος Ανδρουλάκης Ε, τελείωσε και αυτό, πάμε Το Πασόκ θα ενωθεί τώρα Θα καλπάσει προς την εξουσία Σαν ένα άλογο Γιατί το, το, το τραγούδι που έχουμε ε, Μιλάει για ένα άλογο, αλογάκι το λέει Αλλά δεν έχει καμία πολύτο σημασία Ακούσαμε και τον Στέφανο Κασελάκη να φωνάζει τη φάρλη Τον ακούμε σχεδόν κάθε μέρα να φωνάζει το σκυλάκι του Με όλα αυτά τα πολύ ωραία που έγιναν Και αυτό το τρίμερο στον ΣΥΡΙΖΑ Οπότε έχει συνεδρίασει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είναι reality κανονικό Αποχωρήσει, τσακομοί, ξεκατηνιάσματα μόνο το δωμάτιο του Big Brother δεν έχουν να πηγαίνουν να κάθονται σε εκείνες τις πολυθρόνες και να βγάζουν τα εσωψυχά τους τα βγάζουν με όλους τους άλλους τρόπους κυρίως με τις αφορμές των συνεδριάσεων γιατί βάλαμε αυτό το τραγούδι σήμερα αυτή την πολύ ωραία εκτέλεση και αυτό το παλιό άσμα επειδή ένας πασόκος ε, στην ψηφοφορία εξερχόμενο δήλωσε Με το χαράγμα ξυπνάω, το τραγούδι αρχινάω και για μόνο σύντροφό μου, στη βαριά δουλειά που κάνω, τον αντρουλάκι μου έχω μόνο. Στο αγόλια μέσα στρέχω, εις τη ζωή στην κρύα να έχω. Ten rozsądny charakteryzm i pającym w paryżu. Ten rozsądny charakteryzm i pającym i pającym tydzieńskiop. Τα δύσκολα για το la τα καλύτερα είναι μπροστά μπορούμε μαζί θα κερνίσουμε ρα λα λα, ρα λα, στον αέρα σαν να σίγουροι ότι μαζί θα καταφέρουμε νέες νίκες να του αλόγου τα κουδούνια τσιν τσιν τσιν χαρόπα όπως λέει τσαν, τσαν, τσαν κάτι κινέζικο μπας, περιπτώσει. όπως περιπτώσει Όπω λέει το παλιό τραγούδι Νίκος Χατζη Αποστόλου εκτέλεση θα το ακούσουμε διαρκεί εδώ το πρώτο μέρο. Ε, και αυτό που λέει είναι ανατριχιαστικό, αλλά τρώει τι μισέ συλλαβέ είναι ο Άδωνη Γεωργιάδη, είναι μια τάκα που παίζει επίση σήμερα. Και ο Νίκο Ανδρουλάκης ο νέο πρόεδρο και παλιό πρόεδρο και για πάντα πρόεδρο, που λέει τα δικά του. Ευχαριστεί εκεί τον κόσμο. Φωνάζαν και συνθήματα οι Πασόκοι έξω από τη Χαριλάου Τρικούπε. Ότι τώρα ήρθε η ώρα του Μιτσοτάκη και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Ε, θα γίνει και συνάντηση, μάλλον Μιτσοτάκη Ανδρουλάκη. Ωραία είναι όλα αυτά. Δημοκρατικέ διαδικασίε πάνω απ' όλα. Εκλογέ ο Δούκα. Θα ξαναγυρίσει στο Δήμο τη Αθήνα και αυτό είναι πολύ βαρύ για τον ίδιο. Τον συμπονούμε, του δίνουμε τη συμπαράστασή μα. Συμπαριστάμεθα, που έλεγε κάποτε και ο Σιμίτη, γιατί δεν ήθελε να είναι εκεί δήμαρχος άνθρωπο. Εξελέγει για δήμαρχο, αλλά δεν ήθελε να είναι δήμαρχο. Με το που πήγε, θέλει να φύγει. Να γίνει κάτι άλλο. Δεν του βγήκε τελικά. Οπότε θα ξαναγυρίσει από σήμερα στο Δήμο και θα μείνουν οι πολυεθνικές να πανηγυρίζουν. Και όταν μα ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά, θα απαντάμε από τις τράπεζες πολυεθνικές και τα ολιγοπόλια τους που δημιουργούν υπερκέρδη να τα φορολογίσουμε επιτέλους Κρύτα, ράκι, να τα φορολογίσουμε επιτέλους να τις Ξέρετε πια ότι μια χούφτα άνθρωποι είναι ικανή για όλα Εάν δουν ότι δεν καταφέρνουν να κερδίσουν το συνέδριο θα το αναβάλουν και πάλι. Όμως και οι μηχανισμοί έχουν τα ωριά τους. Και γι' αυτό σα ζητώ να γίνεται ένα μεγάλο κύμα δημοκρατίας το οποίο θα σαρώσει όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Κασελάκης, μόλις τον πετάξαν έξω, προχθές από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματο. είδαν ότι αυτός θα είναι ο νικητή. το ξέραν, το ξέρουμε όλοι φαίνεται. Ανεξαρτήτω αν διαφωνεί, αν συμφωνεί κανεί, αυτό θα ε, ήταν ο νικητή αν γινόντουσαν όπως πρέπει οι διαδικασίε. Και με πολύ ωραίο τρόπο, άμεσο, γρήγορο, μαζεύτηκαν τα κλασικά στελέχη εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που κυβέρνησαν τη χώρα το 2015 έτσι όπω την κυβέρνησαν, με τη σοβαρότητα και την αριστεροσύνη που έχουν και τον πέταξαν έξω. Με συνοπτικέ διαδικασίε, δεν έχει ξαναγίνει. Τον πέταξαν έξω και βγαίνει ο άνθρωπο δικαίω και να λέει τα δικά του ότι με διώξανε. Ε, πρωτοφανή κάπως για ένα κόμμα που υποτίθεται δεν θέλει ολοκληρωτισμούς και μια ζωή σου ήταν εκεί οι ετεροπροσδιοριζόντουσαν με βάση αυτό και θέλαν δημοκρατικές διαδικασίες βέβαια έχουν φέρει ένα μνημόνιο όλοι αυτοί ενώ δεν θα φέρναν μνημόνιο συνεργάστηκαν με την δεξιά ακροδεξιά του Καμένου ενώ κατήγγυλαν την δεξιά κρο -δεξιά γιατί ήταν αριστερό κόμμα και έχουν κάνει ένα σωρό άλλα έσχυν Στο πλαίσιο πάντα τη αριστερά όπω οι ίδιοι δήλωναν, τώρα έκαναν και αυτό. Το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε πάρει popcorn και βλέπουμε τα βίντεο του Κασελάκη. Σα ζητώ να μην φύγετε από τι οργανώσει μελών. Σα ζητώ να γίνετε μια σπίδα δημοκρατία. Εάν είστε αριστεροί και προευτικοί πολίτε και δεν είστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ήδη να γραφτείτε άμεσα μέχρι τι 24 Οκτώβρη για να μπορείτε να ψηφίσετε για συνέδρου. Να γεμίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με χιλιάδες με εδώ. Θα ήταν εύκολη λύση η φυγή. Όμως σας προσκαλώ στα δύσκολα. Να κερδίσουμε πίσω την αξιοπρέπεια της δημοκρατικής παράταξης. Δεν της αξίζει αυτός εξευτελισμός. Έχει ξαναεξευτελιστεί αυτή η παράταξη με το μνημόνιο, με το κόψιμο του ΕΚΑΣ, με το ακαζίνο που έβαλε στο ελληνικό και με άλλα πάρα πάρα πολλά. Τώρα βέβαια είναι ένας άλλο τύπου εξευθελισμός. Εμείς επαναφέρουμε την πρόταση ανατείναξη σε δημόσια θέα τη Κουμουνδούρου. Όλο το κτίριο, όπως κατεθαφίζονται αυτά τα κτίρια με συντονισμένες ενέργειες, μην λερωθούν και τα διπλανά, πανηγυρικά να γίνει μια τελετή, να πάει ο Τσίπρας εκεί να πατήσει το μοχλό αυτό προς τα κάτω και να γκρεμιστεί όλο αυτό το κτίριο. Και γκρεμιστούν και όλα αυτά που έχουν... Που συμβολίζει αυτό το κτίριο και αυτού του τύπου η αριστερά. Γιατί πρέπει να γκρεμίζονται τέτοιε αριστερέ, αν δεν γκρεμίζονται όταν πρέπει, δημιουργούν κακό στα μυαλά των ανθρώπων, απογοήτευση κάρτα όπω και έγινε και τελικά στην κοινωνία. Και αν δεν γκρεμίζονται, ξαναλέω, όταν πρέπει, γκρεμίζονται τελικά εκ των υστέρων με αυτόν τον παταγώδη τρόπο, απολαυστικό κατά τα άλλα που τον βλέπουμε μπροστά μα. Η ταινία ήταν, νομίζω, Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Η αριστερά αποκλεί δεν αποκλεί. Η αριστερά επιβάλλεται να ανοίγεται στο αύριο. Άρα λοιπόν πάρτε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας. Στο συνέδριο. Η δημοκρατία αντεπιτίθεται. Η δημοκρατία αντεπιτίθεται. Να Είσαστε η Και εδώ είναι μια κυρία έξω από την Κεντρική Επιτροπή, εκεί που συνεδρίασε προχτέ, που φωνάζει σας την τροπή τη αριστερά. Στα χέρια δεν έχουν πιαστεί ακόμα. Εμεί το έχουμε αυτό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Τσιτώνουμε τα πράγματα. Θα πούμε και ψέματα Αν χρειαστεί. Ο... Δεν χρειάζεται βέβαια, το Είναι μια ωραία ε, κατάληξη αντάξια τη προηγούμενη πορεία. Θα καθαρίσει το κόμμα! Αφήνω την ανοησία και τον σεξισμό! Ε, θα σα τελειώσουν άλλου! <συσίλιο> τα ਲੋγιας τον γαρό να μη με τρπίζας κάθε ηγούτα ελάτε στη βάση αλήθεια μη με μου Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής. Είσαστε Χρόνια τώρα. Πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Αλλά δεν πειράζει τώρα το κατάλαβαν κάποιοι εκεί συναγωνιστές και στους διαδρόμους και έξω στα πεζοδρόμια βριζόντουσαν, σπροχνόντουσαν. Ακούμε εδώ τι ακριβώς Συνέβη, αν θέλετε να πάρετε μέρος σε αυτό το γόνιμο διάλογο 2.11.10.80, 80 είναι μέσα, σας περιμένει συμπάσχει και ο ίδιος και θέλει να συμπράξει στη διάλυση έτσι όπως την παρακολουθούμε σε live μετάδοση για όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης με τις ανοησίες που λέει συνήθως να σχολιάσει. Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ Είναι πρωτοφανώ αντιδημοκρατικό. Που πετάει. δεν υπάρχει. Τον πρώτο δηλαδή πιστεύτε. αυτό, εγώ επειδή από τα 9 έχω καταλάβει τι είναι η αριστερά, γι' αυτό και έχω μέτωπο μαζί τη πολύ σκληρό από τα νανικά μου χρόνια. Σιγά τα αίματα, καλέ! Και ήξερα πάρα πολύ καλά ότι η αριστερά στη φύση τη είναι αντιδημοκρατική. Αυτό που λένε έτσι χαρτολογώντα δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, στην πραγματικότητα είναι ολοκληρωτισμό. Είναι παραβίαση δημοκρατία. Είναι το κόμμα κάνει γουστάρει και ο λαό θα ακολουθεί το κόμμα. Αυτή είναι η δουλειά. Που είσαι φαΐ και βλακία. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια κλασική εμφάνιση του κομμουνιστικού δημοκρατικού συγκεντρωτισμού Άρτε να μην τα Ότι να είναι, τα μπλέκει όλα ό,τι λέξεις ξέρει μόνο τη δικτατορία του του δεν είπε επειδή είναι της μόδας γενικότερα μίλησε για δημοκρατικό συγκεντρωτισμό άλλη η έννοια του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού δεν υπάρχει σε κόμμα το είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ε, όλα, μαζί, όλα μαζί τα μπλέκει όπως κάνει συνήθω και λέει μ Οι οποίε σε πρώτο επίπεδο και για κάποιον που δεν ξέρει φαίνονται αληθοφανεί, αλλά για κάποιον που ξέρει είναι μπαρούφες με κεφαλαία γράμματα. Βγαίνει κι η σήμερα το πρωί. Υπάρχει ταραχή μεγάλη, όχι στον Άδη, υπάρχει ταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, τι μπορεί να συμβεί. Εγώ τοποθετούμε πάντα προσωπικά. Ε, δεν τοποθετούμε ποτέ προσωπικά. Τοποθετούμε από το πολιτικού. Η στάση μου είναι πολιτική, κύριε Κασελάκη. Κύριε, κύριε Παπαδάκη, τα <laughs> μπερδέψαμε όλα σήμερα <laughs> Όλα λάθο, όλα λάθο λοιπόν από τη Θεωδόρα Τζάκρη. Λεπτομέρεια είναι όλο αυτό. Μα ανέλησε η Θεωδόρα Τζάκρη αφού ξεπέρασε αυτό το σοκ με τα Σαρδάμ. Μα ανέλεσε τι ακριβώ, ποιο σχέδιο και τι θέλει να κάνει ο Κασελάκης Ο κ. Κασελάκη, επειδή ακριβώ δεν ήθελε να τεντώσει το σκηνή έτσι, και να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το γραφείο του. Αποχώρησαν οι συνεργάτε του και παρετήθηκαν. Mm -hmm. Και παρά το γεγονό ότι ότι όλα αυτά που κάνουν βλάπτουν το ΣΥΡΙΖΑ, είπε Δεν πειράζει, θα το σώσω μετά. <ΣΣ> -δε δεν πειράζει, θα το σώσω μετά Φάρλι του αλόγου τα κουδούνια Χαροπά όμως Δηλαδή ήταν τα κουδούνια, δεν ήταν σκηθροπά Ήτανε χαροπά από μόνα τους είχαν μια χαρά, ανεξήγητη, εξηγήσιμη, δικαιολογημένη, κανείς δεν ξέρει το λέει εδώ το τραγούδι, το παρακολουθούμε πολύ μεγάλη έτσι, χαρά και μας τονώνει γιατί είναι ένα ωραίο παλιό τραγούδι και μας το θύμισε αυτός ο τύπος εκεί ο Πασόκος που να ψηφίσει οπότε να κλείσουμε αυτή την ενότητα Με το χαράγμα ξυπνάω Το τραγούδι αρχινάω Και για μόνο σύντροφό μου, στη βαριά δουλειά που κάνω Τον ανδουλάκι <ηγελίως> μου έχω μόνο. Με λένε ερίζω και όπω θέλω τα γυρίζω, <σοπίσεις> Να μου, αιέτε Νίκος Χατζη Είναι ο ερμηνευτή αυτού του τραγουδιού Είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα, στα, στα φωνητικά Ας το πούμε έτσι στα, ε, Είναι ο Κυριάκος Θα πάει πάρα πολύ καλά Εδώ κλείνουμε το τραγούδι Και όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνανε Το Σαββατοκύριακο με Πασόκ Και με ΣΥΡΙΖΑ κυρίω με ΣΥΡΙΖΑ γιατί τα υπόλοιπα στο Πασό κάπω τακτοποιούνται, θα φανεί στην πορεία βεβαίω, γιατί το να βγει ένα πρόεδρο σε ένα κόμμα δεν σημαίνει ότι αυτό το κόμμα θα καταφέρει τους στόχους που έχει θέσει, αν έχει στόχους και άλλα πολλά, ο Ανδρουλάκης, το ηγετικό του προφίλ, ηγετική ομάδα όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον Το τρίμερο που μας πέρασε την Παρασκευή είχαμε και μια πολύ μεγάλη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο για το έγκλημα των τεμπών Αυτή η συναυλία είχε προκαλέσει πολλή συζήτηση στην αρχή όταν ξεκίνησε η διοργάνωσή τη. Εμεί εδώ είχαμε επιλέξει να μην ασχοληθούμε καθόλου τότε που οι οικογένειε στέλνανε εξώδικα, βγαίνανε στα παράθυρα, διαφωνούσαν. Όλο αυτό ευτυχώ έκλεισε πριν γίνει η συναυλία. Ε, το έκλεισαν οι ίδιε οι οικογένειε και ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Έγινε μια συναυλία που γέμισε το πανεθνικό στάδιο. Η ίδια συναυλία μεταδόθηκε από πάρα, πάρα πολλά, εκατοντάδε, ίσω και χιλιάδε μέσα ενημέρωση και εμεί site μεταδώσαμε σε δήμους, σε χώρους, σε μαγαζιά είχε δοθεί ελεύθερο το live streaming όπως λέμε ήταν πολύ ενθαρρυντικό ο κόσμος που πήγε εκεί είχε πάθος, είχε άποψη σε κάποια ονόματα που ακουγόντουσαν, αντιδρούσε ε, θα ακούσουμε κάποια προσπάσματα από αυτή τη συναυλία είναι από τι καλύτερες που έχουν γίνει γιατί ήταν το θέμα τέτοιο και σε μια στιγμή που χρειαζόταν. θα ακούσουμε καταρχάς την κυρία Μαρία Καριστιανού Ένα μεγάλο ευχαριστώ που αγκαλιάσατε με τόσο αγάπη αυτή την εκδήλωση. Και ένα πολύ ηχηρό όχι. Δεν ξεχνάμε. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Όλοι εμείς είμαστε πλέον ένα. Νιώθουμε το ίδιο. Καταλαβαίνουμε το ίδιο. Επιθυμούμε το ίδιο. Έχουμε τον ίδιο στόχο. Την ίδια ευχή. Την ίδια επιθυμία. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Αφού αυτό που σκότωσε τα δικά μας παιδιά, τους δικούς μας ανθρώπους, παραμένει ελεύθερο. Να σκοτώνει ξανά και ξανά. Ε, λοιπόν, ποτέ ξανά. Η Μαρία Καριστιανού δεν χρειάζεται συστάσεις ιδιαίτερα. Σε έχει μπει στη ζωή μας, δυστυχώ, με αυτόν τον τρόπο που έχει μπει εδώ και 1,5 χρόνο. Περίπου ε, -ε, μεταξύ των τραγουδιστών ήταν και το συγκρότημα, πολύ αγαπημένο και εδώ δικό μας εκπομπής, και γενικότερα η κοινοί θνητοί στην αρχή της ε, παρουσίας τους διάβασαν ένα κείμενο. Για εμάς το έγκλημα στα είναι μια κρατική δολοφονία. υπεύθυνε είναι όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι τώρα, οι οποίες εφαρμόζονταν τι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκή Ένωσης, Απαξίωσαν το σιδηρόδρομο σε συνέργεια με τα μονοπόλια του κλάδου, τον οποίο μοναδικό σκοπό είναι το κέρδο. Ο τραγικό απολογισμό είναι η δολοφονία 57 συνανθρώπων μα. Μα εξοργίζει και μα εειδιάζει προσπάθεια συγκάλυψη και διάχυση των ευθυνών, που αποκαλύπτει τη σύψη και είναι καθρέφτη αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματο. Σαν συγκρότημα και κυρίω σαν άνθρωποι, κάνουμε το προφανέ. Στεκόμαστε δίπλα και συμμετέχουμε σε κάθε δράση ανάδειξη του θέματο, όπω έχουμε κάνει στο παρελθόν. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Είμαστε στο πλευρό αυτών που ψάχνουν τη δικαίωση. Στο πλευρό αυτών που αγωνίζονται για ασφαλεί μεταφορέ. Αυτό που αγωνίζονται για ένα καλύτερο μεροκάματο, για μια καλύτερη ζωή. Ολεύτε. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στου λαού που παλεύουν για ελευθεριά και σε όσου δεν μένουν σιωπηλοί και υπερασπίζονται τα ιδανικά του. Όπω και πρόσφατα οι φαντάροι που βγαίνουν και εκφράζουν την αντίθεσή τους του στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Στην επιλογή τη χώρα μα στη σφαγή. Είμαστε μαζί του, είμαστε όλοι κοινοί θνητοί. Και βεβαίω τα χειροκροτήματα όλων στο στάδιο, όταν αναφέρθηκε στον Φαντάρο που έχει γίνει θέμα και τόσο διασκεδαστικά για όλου εμά έχει ξητάρει τους θεματοφύλακε τη πατρίδα, τη θρησκεία και τη οικογένεια, που μόνο αυτό δεν κάνουν στην πολιτική του πορεία. Αυτό επικαλούνται για να κάνουν άλλα ει βάρο τη πατρίδα και τη θρησκεία και της, της οικογένεια των υπολείπων, όχι τη δική του. Ο Θανάη Παπακοσταντίνου ήταν εκεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους προσωπικά, όλ, όλους και όλες που ήρθατε σήμερα εδώ να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια που είναι για ε, σωστή δικαιοσύνη και επίσης που είναι στη μνήμη των συνανθρώπων μας που χαθήκανε στα τέμπη και πραγματικά μακάρι, μακάρι να ζούσανε και να μην γίνονταν αυτή η συναπλία. Και τελευταίο σε αυτό το μήνυμα φιάρωμα που κάνουμε, σε αυτή τη συναυλία, ο Φίβος Δελβοριά, ο οποίο, όπω μπορεί να έχετε δει όσοι είστε στα social media, οι υπόλοιποι θα το ακούσουμε τώρα εδώ, έγραψε ένα τραγούδι, όπως είπε ο ίδιο, το προηγούμενο βράδυ και το τραγούδισε στου χιλιάδε θέατε. Θα ήθελα να συσπαίξουμε ένα τραγούδι που έγραψα χτε το βράδυ και είναι χαρισμένο από την καρδιά μου σε όλου του γονεί των τεμπών. Καλή δύναμη στον αγώνα σα. Όλο το κουράγιο μας μαζί σα. Το τραγούδι αυτό είναι δικό σας. Που είσαι τώρα φως μου, ήτανε γραμμένο Να με δω για πάντα να σε περιμένω κι αν κρατήσει να μην το ξεχάσει όταν φτάσεις πάρε πάρε όταν φτάσεις θα το γράψει ο τείχος θα το γράψει ο βράχος πως δεν ήταν μόνο ενός άνθρωπου λάθος θα το πει η σημίδα, θα το πει κι ο κέντρο πως εδώ σκοτωνεί που βρει το κέρδος θα το πει λεβάντα Θα το πει μυρσίνη πως κυλάει στα μάτια η δικαιοσύνη. Μάτια του παιδιού μου που δε θα φιλήσω δεν υπάρχει τρόπος πια να σταματήσω. Μέχρι να'ρθει ο και το χαλινάρι Μέχρι να'ρθει νεμέσεις και να του πάρει Αν δεν βρω το τέρμα δεν θα ησυχάσω Δεν θα σταματήσω, δεν θα ξαποστάσω. Δεν θα κάνω πίσω και δεν θα ξεχάσω. Θα σε πάρω εγώ, παιδάκι μου, όταν φτάσω. Ο Φίβος Δελιβοριάς πολύ ε, μελωδικός, γλυκός, ουσιαστικός, από την συναυλία προχτές στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 211-10-80-80, τηλέφωνο επικοινωνίας, ο Δημήτρης Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο, radio-papaki-parapolitica.gr, το mail του σταθμού, η Λίνα έχει στείλει ήδη από πάνω από τη δράμα μήνυμα και μου λέει καλό μεσημέρι, μόλις προσγεθήκαμε Αθήνα, το βράδυ θα είμαστε μαζί σας στο Ιερόδιο, γιατί έχουμε τη συναυλία Για τον Μήκη Θοδωράκη. Έγινε μια προχθέ, έχουμε και άλλη μια σήμερα στο Ηρόδιο πάλι. Εδώ είναι Νατάσουμποφίλιο, Θεμή Καραμουρατήδη, σα τα έχουμε πει. Είναι σχεδόν sold out, νομίζω έχουν μείνει καμιά δεκαριά εισιτήρια, αν ξέρω καλά. Οπότε, καλώ ήρθε, Λίνα. Θα τα πούμε το βράδυ, σε αυτήν την επίση ιδιαίτερη στιγμή. Θέλουμε να πιστεύουμε. Όσοι πήραμε μέρο και σκεφτήκαμε διάφορα, για... και βάλαμε. Αυτά που νιώσαμε για το Μήκη Σωδωράκη με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Οπότε, εκεί ένα ραντεβού. Τώρα, ένα άλλο ραντεβού με το λαό. Καλημέρα, Αποστόλια. Καλημέρα. Λοιπόν, Τον μεγάλο αντόναρο που είπε ότι για την υπηρεσία τη πατρίδα έχει κολλήσει ένσημα κλπ. Εγώ έχω ένσημα στη δημοκρατία, στην πρόοδο και στην υπηρεσία τη πατρίδα από υπεύθυνε θέσει. Εμεί που υπηρετήσαμε στο στρατό όμω, για να πάρουμε τα ένσιμά μα όταν έρθε η ώρα τη σύνταξη πρέπει να τα πληρώσουμε. Δηλαδή δεν φτάνει που υπηρετούμε τον ελληνικό στρατό, στο τέλο πληρώνουμε για τα ένσημα. Δεν είναι υποκρετικό. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν υποχρεωτικό αλλά άμα θέσει όμω. Αν πρέπει να συμπληρώσει μόνο. Ναι, μπράβο. Αυτό είναι απαράδεκτο όμω, διότι δεν μπορεί να σου φωλεί άλλο ένα δύο χρόνια να υπηρεσίε. Πόσο είναι να μην δουλεύει, να χάνει την εργασία σου, να πληρώνει για να πηγαίνει έρχεσαι και στο τέλο να σου λένε: Αν θε τα ένσημα πρέπει να πληρώσει. Και το λένε τώρα όλα αυτά τα βίσματα που μόλι παρουσιαστήκανε. Πόσε περιπτώσει έχουμε δει που φεύγανε για το Πεντάγωνο, που παίρνανε μεταθέσει. Δεν νομίζω ότι κάνει από αυτού υπηρέτηση στα σύνορα ή οπουδήποτε. Βίσματα ήταν όλοι του. Επίση για το παιδί που μίλησε στην εκδήλωση στο στρατιώτε μάλλον. Η με την ελληνική του Παλαιστίνης και του Λιβάνου και σε όλους τους λαούς που τους για τα κέρδη. και η καρδιά μας είναι μαζί του. Δεν είπε ούτε τίποτα αντεθνικό, ούτε τίποτα αντιπατριωτικό Πώς δεν είπε. Τίποτα δεν, δεν είπε, γιατί είναι Έχουμε είπε. παπαρώσει τον κρόβερ του Νετανιάχου τόσο καιρό. Ναι. Και δεν Τιπο... είπε τίποτα αντεθνικό. Δεν είπε τίποτα αντεθνικό το παλικάρι, είπε ότι η είναι το πιο βασικό πράγμα. Η θέση της είναι ότι το Ισραήλ είχε κάθε δικαίωμα να αμυνθεί. Ναι, αυτό τους πειράζει ότι δεν θέλουν καμιά αντίθετη άποψη. Και δεν είναι αντεθνικό αυτό που κάνω και βέβαια είναι. Τίποτα δεν είπα αντεθνικό το παλικάρι και όλοι αυτοί που το παίζουν τώρα πατριώτες σου είπα όλοι οι βίσματα ήταν και οι μεταθέσεις πλέονε στο πεντάγωνο. Ελά, καλησπέρα. Έλα καλησπέρα. Ο ψηφιακό περισπούδατο υπουργό, κύριο Πιεραγάκη, δεν είναι αυτό που ήταν υπέρ των συγχωνεύσεων να συμπτυχθούν τα σχολεία και τα τμήματα κτλ. Ναι, ναι. Κύριε Πιεραγάκη, λοιπόν, Δευτέρα 7 του Οκτώβρη, γίνανε κάποιε προσλήψει στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Από το 100% που χρειαζόταν να καλυφθούν οι θέσει, καλύφθηκαν μόνο το 20%. Ωραία, καλά α, πάμε α... τώρα. Καλά είναι. Ωραία, καλά είναι. Ωραία, Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω από την όμορφη Σου, είναι ότι 23 Οκτώβρη η αγωνιστική συσπήρηση εκπαιδευτικών και όχι μόνο και οι γονεί μαζί απεργούμε ενάντια σε αυτή την κατάσταση που ο ψηφιακό υπουργό ο κ. Περακάκη αυτή η πασοκόφατσα είναι σφιχτό και σκληρό. Γουστάρει να μην υπάρχει δημόσιο σχολείο, να μην υπάρχει παράλληλη στήριξη και ειδική αγωγή σε παιδιά τα οποία έχουν θέματα συμπεριφορά ή θέματα αυτισμού. Δεν θα το επιτρέψουμε με τίποτα. Υπάρχει πάρα πολλή κόσμο και πάρα πολλά κορίτσια, ειδικά δασκαλίτσε όπω είναι και η δικιά μου η, δι η σύζυγο η οποία. Περίμενε να κάνει την πρόσληψη σαν ένα πληρότρια και πάλι εφαγιάκυρο από το περίσποδα στο ψηφιακό υπουργό μα. Οπότε, 23 Οκτωβρίου απεργεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, δίνω μια κατεύθυνση και μια συμβουλή Παύλα Βοήθεια σε αυτού που ακούνε και σε αυτέ που ακούν. Πάρτε τηλέφωνο στο Υπουργείο Παιδεία. Εσεί που έχετε ειδικά παιδιά, είσαστε στο οικογενειακό και κοινωνικό και εργασιακό σα περιβάλλον. Έχετε άτομα τα οποία φύγονται από αυτή την κατάσταση. Είτε λέγονται δασκάλε είτε που έχουν παιδιά με αυτισμό. Πάρτε του τηλέφωνου στο Υπουργείο και ξετινάξτε του. Μην του αφήσετε σε χλωρό, κλαρί. Πα και βάλουν μυαλό και κάνουν προσλήψει για τόσα παιδιά που έχουν τέτοια τεράστια ανάγκη. Υπάρχουν κορίτσια αυτή τη στιγμή αποστόλη, που φιλάνε, προσέχουν και δίνουν όλο του το είναι σε τρία και τέσσερα διαφορετικά περιστατικά μέσα σε ένα σχολείο. Σε παιδιά τα οποία καταλαβαίνει ότι το ένα άτομο πρέπει να είναι για ένα παιδάκι. Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω σε αυτή την κυβέρνηση των Αρίστων δεν υπάρχει περίπτωση να είναι προτεραιότητά του. Η προτεραιότητά του είναι να δίνουν 600 ευρώ στου φοιτητέ των στρατιωτικών σχολών και να φτιάχνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα οποία τα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία γουστάρουν πάρα πολύ, να παίρνουν εύκολα πασαπόρτη για να μπουν μέσα. Το ξέρω. Γι' αυτό εμείς, σαν λαός, δεν θα πρέπει να σε χλωρό κλαρί. Πάρτε τους συνέχεια, και τους. Και κάτι άλλο για το φίλο μας, αυτόν τον γυμναστηριακό, όταν κλείνει φωνάζει σα μαμά όλου. συμφωνούμε απόλυτα, διότι με την ψήφο του βοηθάει. Το Μητσοτάκη να το κάνει αυτό. <ΣΣ> Με το χαραγμα ξυπνάω το, το τραγούδι αρχινάω Το τραγούδι αρχινάω Ξεύω τ' άλλο βάθη μου Και με τον υδροκαγού Γάζω τ' ξεμάτι μου Και για μόνο σύντροφό μου Στη βαριά δουλειά που κάνω Τον αντρουλάκι μου έχω μόνο Σώθηκες. Αν έχει το ναδρουλάκι σου μόνο, πραγματικά σώθηκε. Στα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε ευτυχώ και ο Καρανίκα. Είναι ο Αλέξη Τσίπρα κοντά σε όλο αυτό κατά την κρίση. Δεν με απασχολεί. Ο Αλέξη Τσίπρα παραιτήθηκε. Αν δεν μπορεί να το αντέξει την απόφαση, ο ίδιο που πήρε, δεν μπορεί να ταλαιπωρεί τον κόσμο. Δηλαδή, εάν βρίσκεται πίσω από αυτό, θα εισφράξει την τροπή και θα καταδύσει να είναι ένα ομαδάρχη. Πιστεύω όμως ότι ο Τσίπρας δεν είναι για αυτά τα πράγματα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε, κατάλαβε τι θα πει δυσκολία και ευκολία, κατάλαβε τι είναι να προσπαθήσει να σώσεις μια χώρα από μια χρεοκοπία. Δεν πιστεύω ότι θέλει να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο, αλλά αν ασχολείται με κάτι τέτοιο, τότε δυστυχώς θα οδηγηθεί σε αυτό που λέμε ο Μαδάρχης. Ενώ ήταν ένας μεγάλος συγκέτης της αριστεράς, Ε, χαλάσαν οι φιλίε. Εδώ αυτό βλέπουμε γιατί θυμόμαστε όλοι ο Καρονίκα τον είχαν τοποθετήσει επί πρωθυπουργία Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου και τον υπεύθυνο του στρατηγικού σχεδιασμού. Ε, πάνω όλα αυτά τώρα, Να, τα κόμματα τελικά δεν ισχύει αυτό που έλεγε η Βασιά Τρεφίλη. Μόνο χαρακτηρισμό ισχύει. Τα κόμματα χωρίζουν τελικά του ανθρώπου. Είναι και η Τζάκρη, η οποία βγαίνει στα παράθυρα και μπερδεύει τα λόγια τη και μιλάει για την Γεροβασίλη. Γιατί εγώ, επομένω, επομένως, επομένως, κύριε Παπαδάκη, υπερασπίστηκα στην, κυβερνητική, στην ε, Επιτροπή την κομματική νομιμότητα. Με βάσανε και κόπου. Δεν μ' άφηνα και να μιλήσω, κύριε Γεροβασίλη, όπω γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Εμένα που είμαι βουλευτή 22 χρόνια, γραμματέα κοινοβουλευτική ομάδα κτλ. Δεν άφησε η Γεροβασίλη την Τζάκρη που είναι γραμματέα και βουλευτή 22 χρόνια να μιλήσει. Με αυτό το επίπεδο γίνεται την πολιτική αντιπαράθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε τώρα. Ζαχαριάδη, Πέτρο Παπά, Σπίρτζι, Τζάκρι, Ραγκούση, Αντόναρο, Αρβανίτη, Γκλέτσο και Γερο Βασίλη. Στην αυλή που έχουν κάποιο καυγά και τσακώνονται. Ούτε η ομάδα αλήθεια τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και ήρθε ο Αντώναρο από τη δεξιά να μα κάνει το δεξιό και το χοροφή να κάνει το κόμμα. Διότι και ο κύριο Ζαχαριάδη μετακλιτώ υπάλληλο είναι. Έτσι. Πού έχει δουλέψει ο κύριο Ζαχαριάδης ο οποίο πενεύεται ότι από τα 18 του είναι στη λεγόμενη αριστερά. Πίσω, πίσω, πίσω τάτις, μάσταζε. Χακίσω, πίσω, τάρματα. Πίσω, τάρματα. Μα έκανε ρεζίλι. Ρεζίλι μας έκανε. Ρεζίλη. Ρεζίλη μας έκανε. Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Κύριο Ζαχαριάδης αναφέρθηκε και σε μένα προσωπικά χθε σε μια δήλωση σου και είπε δηλαδή. ότι τους εξευτελίζω. Εγώ εξευτελιστική θεωρώ την πορεία του στην Δημοτική Παράταξη της Αθήνα, στη στιγμή που προφανώς ήμασταν δεύτεροι στην Αθήνα σαν δύναμη και με τα κατάφερε και ήρθε τρίτο και καταϊδρωμένος. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο Στέφανος Κασελέκης, αν αγαπάει το κόμμα που είναι ο πρόεδρος, είναι να φύγει. Πάλι όπω ο κύριος Σπύρτης, ενό ανθρώπου, ο οποίος έχει αυτή τη μεγάλη απογοήτευση γιατί απέτυχε πολιτικά να εκλεγεί στην Ανατολική Αττική. Γιατί για πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ε! Ο Πέτρος ο Παπάς δεν τον ξέρω καλά τον άνθρωπο, με αυτά που λέει, ο φυσικός του χώρος είναι η Δημοκρατία. Και δεξιότερα <Το> � εξευτελίσουν τα μέλη αυτής της κεντρικής επιτροπής φορώντας τους σακούλα κουκούλα αν ήμουν εκεί την ώρα που τους είπε κουκουλοφόρους θα επήγαινα και θα έλεγα ελάτε να τον συλλάβετε Το να μιλάει ο κύριο Ραγκούση για μπούλινγκ, αυτό μην ξεπερνά. Ξέρει αυτό, ξέρει πολύ καλά. Εγώ αυτή τη λάσπη τη κυρία Τσάγκρη και, και το γεγονό ότι διανοήθηκε, τόλμησε να εκτοξεύσει εναντίον μου τέτοια συκοφαντία, όχι απλώ θα την επιστρέψω, θα φροντίσω να τιμωρηθεί αυστηρά σε όλα τα επίπεδα η κυρία Τσάγκρη για αυτό που έκανε. Πίσω, πίσω, πίσω, πίσω. Να και του τι να και εκείνη, το του καθένα μια ιδέα να ηγηθώ εγώ του χώρου, γεμίσα με Όπω αν είμαι πρόεδρος, την επόμενη μέρα διαγράφω τον Κασαλάκη, έτσι. Φάρλι! Η γραμματιάς του κόμματος είναι ανεπαρκής και εισπράττει ένα μισθό, τον οποίο αν βγει έξω στην ελεύθερη αγορά δεν θα το πάρει ούτε στο 1 τρίτο. Φάρλι <Ρελίδια> <Ρελίδια> <Ρελίδια> <Ρελίδια> <Ρελίδια> <Ρελίδια> <Ρελίδια> <Ρελίδια> γινόμαστε τσίρκο! Κι αν πήγε κι άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ε! Φάρλυ! Ε! Δεν χρειάζεται η κυρία Βούλτεψη να μας σχολιάσει καν! Φάρλυ! Χαρούπα να με κάνα σαν εφήκτια! Χαρούπα να με κάνα σαν... Φάρλυ! Με τον τρόπο του ΣΥΡΙΖΑ τα παρατράγουδα δεν ήταν ποτέ το πίκ μας. Φάρλυ! Που τρώει η πυραρίνα το πλευόκι! Φάρλυ! Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Είναι το εμβατήριο τη κούπα από το έκτο πάτωμα που έχουν πάρει κάτι σκούπες εκεί και ανταμώνουν τα πάνω με τα κάτω πατώματα και μαλλιοτραβγιούνται με αυτό το διάλογο. Ωραίο musical ήταν από τις καλύτερες παραστάσεις, έχει μείνει και νομίζω εκφράζει απολύτω και περιγράφει και μπορεί μουσικός να υπογραμμίσει αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εποχή. Λαός, μέρος δεύτερον. Έλα, μωρό μου. Πού είσαι, Μωρή, εσύ είσαι χαμένη. Το ξέρω ότι είσαι χαμένη. Άξτε, σου λύπη. Καλά, είναι δυνατόν. Το ξέρω Για το ποιον πιστεύω. με πούλε, μωριτσού Για κανέναν, για κανέναν. Επί... Μίλα. Λοιπόν, πρόλον πάλι έχω πάθει σε που σου μιλάω και εντάξει, έναν τρεπόμουνα να πάρω. Καλά Χαλάκανες και τρεπόσουτα. Τρεπόμουνα, δεν ήξερα να σου πω τι από καλή σεζόν και τέτοια. Θέλω να πω κάτι. Γιατί τρεπόσουνα τίγιο, όμως. Ε, δεν ξέρω. <χει> <χει> το πει. Πώς, δεν πώς, πώς το χάθηκε. Λέ, λέω μετά από τόσο καιρό ότι να το, πάρω, να Α, το πω Α, βάζεστε. Αλλά φύγανε τροπές, πήρε τώρα. Εντάξει. Ναι, κοίρα. Λοιπόν, άκου να δει. Λέγε. Νομίζω ότι όταν είχε βγει ο καρτελάκι στο κόμμα και και τη δουλειά τη, όπω που λέγε ούτε σε ένα χρόνο θα έχει φύγει. Δεν ακούγεσαι, Μωρά, κόβεσαι. Άσχετη από το χάμμα. Μετά από <σσελιά> τόσο καιρό <σσελιά> παίρνει και κόβεται. <σσελιά> <σσελιά> <σσελιά> Γιατί τώρα τι έκανε. Άλλαξε τα σάφια. Δεν πιάνουν αυτά. Αυτά είναι για το σεξ, δεν είναι για το τηλέφωνο. Εμεί δεν να κάνουμε. Άστο. Δεν μα βγήκε. Δεν ακούγεσαι. Γεια. Χόρισε για πάρτι σου. Για μένα. Περίμενε. Με τη γυναίκα ακούγαμε ελληνοφρίνιο μαζί. Ωραία. Και κάποια φάση μπέρδεψε εσένα με το θύμιο. Δεν το ανέχτηκα. Ε, από το παράθυρο. Τι, εντάξει τώρα. Από το παράθυρο με τη μία. Ε, δεν έχει παλάκια. Είμαστε με τα μυαλά μα. Είναι θέμα νοημοσύνη. Αν είναι δυνατόν. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μπερδέψει εσένα με κανένα ωραίο κόμενο. Εντάξει, κοίταξε να δει. Εγώ ωραίο δεν είμαι. Αυτό είπα. Παρότι γαμίστηκαν οι για να με κάνουν. Ναι, εντάξει. Ε, είναι Αλλά καμιά φορά βγαίνει και μαλακία η αλήθεια είναι το ότι κακός, έπρεπε να παιχθώ Obviously έπρεπε να Καλημέρα. Καλημέρα! Παραπολιτικά. Ναι. Το κουμπί δεν φεύγει από εκεί πέρα. Γιατί, δεν φεύγει. Μόνο στα παραπολιτικά. Καλά κάνετε. Λοιπόν, θέλω ή τη Χριστίνα ή τον τάκι. Δώστε με το τηλέφωνο του. Την κοραή. Ναι, έπια. Πά... Δεν δίνω τηλέφωνο, τι είναι αυτό τώρα. Να του πείσουμε. φαίνεται λογικό ότι θα δώσω το τηλέφωνο να την πάτε τηλέφωνο. Δηλαδή σκέψτε okay. να έπαιρνε κάθε ακροατή και να ζείτε για ένα τηλέφωνο και εμεί θα το δίναμε και θα πάρει τη ένα από όλου του κροτέλε. Μα θυμώνεται. είναι λογικό αυτό. Έτσι βγαίνει ο Μητσοτάκη Όμω. Δεν είναι πολιτικό, αλλά εγώ. Έτσι βγαίνει ο Μητσοτάκη Από αυτού. Από αυτού. Ναι, Α, από εσά. Ο Μητσοτάκη θα μπορούσε να κυβερνήσει και τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Λοιπόν, εγώ είμαι η μεγάλη κυρία. Δεν σα σώζει αυτό. Εγώ για να σώζω. Είμαι έκανε χελιά, λέστα. Έχω γενναία σήμερα. Χρόνια πολλά. Ε, ναι, και πάω στα 94. Χρόνια πολλά. 94! Ναι βέβαια Χαρά στο κουράγιο σου. Όχι, γιατί με τον άντρα μου ήμουν 93. 63 Χωρίσατε? Α! Ε, το, όχι, 63. Πήγαμε από το φοιτητικό του δωμάτιο, πολιτικό, μηχανικό. Να το. Και να σου πω και κάτι. Έχει το τηλέφωνο σου. Το δικό μου? Ναι. Εδώ φτάσαμε τώρα στο δικό μου? Πώ φτάσαμε εδώ? Θα σου πω, κρατά τηλέφωνο. Εσεί είστε με τη χούφτα ένα τηλέφωνο. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Η χούφτα έχω άλλο. Το τηλέφωνο είσαι το άλλο χέρι από τη χούφτα. Λοιπόν, το χέρι που έχει το τηλέφωνο. Ναι. Γράψε Εθνική Πινακοθήκη. Γιατί? Ή για να βρει κάτι για μένα. Ας ψάχνω κάτι, ωραία, ναι. να δω. Είμαι ο Google Search. Ναι, στο εθνική... Google. Εθνική Πινακοθήκη. Το και το Google. Έγραψα. Μιχάλη Τόμπρο. Αθανάσιο Διάκος Χθε μου, τι κάνω, τι θα μου βγάλει αυτό, Ναι, ναι, σε περιμένω, διάβασε το αυτό. Τι να Τι λέει. Ε, λέει για το Αθανάσιο, το Διάκο. Τι άλλο γράφει, Ποιο τον έφτωσε, τον Αθανάσιο Διάκο, Γράφει. Ποιο τον έφτωσε. Έφτωσε κάποιο τον Αθανάσιο Διάκο. Τον έντοσε, γράφει παρακάτω, διάβασε το. Είναι δωρεά της Εγώ είμαι αυτή. Α, να καλά. Και και θα... και ο κανένα από τα του θα, και... <Ρι> θα συνεχιστεί σε λίγο αυτή η συνομιλία με την γλυκιά κυρία που είχε και γενέθλια ε, Λόγω χρόνου έχουμε φτάσει στο τέλο για σήμερα να πω για μια εκδήλωση που θα γίνει αύριο στην Ηλιούπολη 6 ώρα το απόγευμα. Σωματεία, πολιτιστική σύλλογη μεταξύ αυτών και η πλατεία Τέχνη. Διοργανώνουμε εκδήλωση για τον πόλεμο που μένεται στα νότια σύνορα για την Παλαιστίνη με τρία ετήματα, τρεις διατυπώσεις μάλλον, να σταματήσει το αίμα. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, αλληλεγγύη στους λαούς της περιοχής. Αύριο στην κεντρική πλατεία, έξι ώρα, θα πάμε μετά και στο Δημαρχείο να επιδώσουμε ένα ψήφισμα, οι και των Νοτιόν όποιο θέλει μπορεί να βρίσκεται εκεί. Αύριο εκπομπή δεν θα έχουμε εμείς εδώ, θα είμαστε, θα υπάρχει ώρα του λαού, θα είμαστε ξανά την Τετάρτη μαζί. Σας αφήνουμε τώρα, σε αποχαιρετούμε το τρίτο μέρος του λαού, συνεχίζεται η συνομιλία με την ωραία κυρία που ξέρει και το Google, ξέρει και τα πάντα και καθοδηγούσε τον Αποστόλη και του έλεγε τι να κάνει. Διαφημίσεις αμέσω μετά, μακαζίνο, γεια σας. Εγώ θέλω να μου στο εξής, λοιπόν, γιατί φαίνεται ότι έχεις το χιούμορ αλλά είσαι σοβαρός άνθρωπο και μιλάς με τη γιαγιά σου. Οι σοβαροί έχουν χιούμορ. Ποιος έχει χιούμορ. Για ασόβαροι έχουν. Υπάρχει σήμερα, ακούγαμε τα παιδιά, γιατί εγώ πραγματικά δεν το λέω έτσι. Έχω ένα ραντιάκι γκρούντιγ του 1800 και έχω πατημένο. Κρατάνε αυτά, αυτά κρατάνε. 11, έχουν καλή λιχνία. 11888. Κρατάω το τηλέφωνο εκεί και, και ακούω κάθε μέρα και νύχτα και το μαζαράκι που είναι λύπη τώρα και είναι φίλη του. Ό,τι και να είναι, εγώ ακούω. Είστε η συντροφιά μου, γιατί με καλά. μια κυρία σήμερα έχω γενέθλια χρόνια πολλά. Και θέλω, επειδή άκουσα τα παιδιά και το σταθμό και μετά η Λιμπεράκη, είχε έναν δικηγόρο, νομίζω, δεν θυμάμαι με ποιον. Έχει διάφορου αυτοί. Και έχουν, μπορώ να σου μιλήσω. Ακούω καλέ. Μου μοιάζει σαν τον, πώ το λένε, που λέει, άμα σου ερωτήσουν ποιο σταθμό παίρνει, θα λε. Αυτό είμαι. Γιατί έτσι μου φαίνεσαι. Ε, ε, ε, ε, είμαι κιόλα, είμαι και φαίνομαι. <laughs> Αμπράβο, χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ναι, είμαι η γεια σου. Ναι, καλέ, λοιπόν, το κατάλαβα από το υπερπέραν. μου. Ναι, υπερ ναι ότι. Για τι κληρονομιέ. Εγώ τώρα με τον άντρα μου ήμουν όπω σου είπα 63 χρόνια μαζί. Από το φοιτητικό του δωμάτω. Εγώ δούλευα στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Να Ένα-ένα μου το βγάζει. Έμα, πώ, ένα-ένα. Και όταν τέλειωσε ο άντρα μου από το Πολυτεχνείο, ήρθαν 6-7 μηχανικοί στο Υπουργείο και γνωριστήκαμε, έξαμε την οικογένειά μα, οι δυο μα δηλαδή. Δουλεύαμε υπερορίε μέχρι τι 10 το βράδυ. Για να βγάλουμε το αυτό, τρώγαμε στη χορτόλα. Φαγέ τη Ομόνια που ισχύουν δεν τη ξέρει πόσο χρόνο είναι. Είμαι νέο, είμαι νέο. ε, Λοιπόν, τρώγαμε στη χορτοφαγία και αν δεν προλαβαίναμε ήμασταν κουρασμένοι, σπίτι ένα τραγάκι, δύο ήλίτσε και ύπνο ή ένα αυγό και το χωρίζαμε στη μέση. Και εγώ τον λυπόμουν τον Καημένο και του λέω φάω το όλο γιατί δεν μου πάει το αυγό. Και περάσαμε από εκεί. Κατάλαβα. Πατήκαμε... Πάμε λίγο στο ζητούμενο γιατί πρέπει να παροκιά. Λοιπόν, άκουσαμε και έλεγαν για τι πληρονομίε, δηλαδή εγώ Εγώ έζησα και φτιάξαμε μια περιουσία με τον άντρα μου μαζί και τώρα εγώ οτιδήποτε πουλήσουν από την περιουσία γιατί να πάρω μόνο το 25% Ο φύλακα του σπιτιού γιατί Δεν ξέρω. όχι αυτό κοιτάζουν σήμερα το θέσαν το θέμα αυτό για τα θέματα τις κληρονομιάς τις οποίες πολλές φορές είναι και ψεύτικες κληρονομιές που γράφει πριν πεθάνει αυτός ή αυτή κτλ. και θέλω να πω ότι Όπω έμεινα εγώ μια χείρα τώρα, 94ο σήμερα έχω γενέθει. Χρονιά πολλά μονάχα. <Ροί> Δηλαδή φεύγει ο γιο μου, έχω ένα γιο να μου ζήσει. Γιατί είναι πάρα πολύ καλό παιδί, αλλά άτυχο. Και έρχεται η κυρία, η ωραία, και η τέτοια και αλλιώ και και, και, και, και κάνει το σταυρό τη, πότε θα πεθάνω εγώ να φύγω. Και εγώ παίρνω το 25. Μα δεν μου λε, εγώ έφτιαξα όλη αυτή την περιουσία. Γιατί δεν είναι μόνο ένα σπίτι, είναι χωράφι, είναι στη Κατάλαβα, Είμα κατάλαβα εγώ. τώρα. Μήπω Κατά να παίρνετε αύριο στον τάκι να τα πείτε καλύτερα. Είμα γιατί τώρα εγώ κοιτάξα, τα καλά τα ακούω, δεν λέω, αλλά. Πε το όνομα. Αποστόλη. Αποστολάκι. Σε ακούω κάθε μέρα και χαίρομαι και ξέρει Μέσα στη μοναξιά μου γελάω. Κατάλαβε και αυτό μου οδύνησε. Ζωή. Να είσαι καλά. Είμαι 94 η Αποστόλη. Άντε να τα κατοστήσει. Λοιπόν, το... λοιπόν, άντε το... να είσαι καλά, χάρηκα. Και εγώ το ίδιο να είσαι καλά. Καλημέρα. Να μην έχει μείνει μόνο αγάπη και τίποτα άλλο. Έγινε να είσαι ναι. καλά. Γεια χαρά. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την υπομονή σου. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου. Αφιερώσει για την Παρασκευή. Α, από την. Εδώ φτάσαμε, θα δώσω και φιερώσει. Καμπέρι, Παναγιώτη, γυμνασιάρκι, γλωσσολόγου, ερευνητή. Ακούω εκεί και δασκάλε που βγαίνουν και άλλος, αλλά δεν τι άκουσα ουφολόγε. Ο καθηγητή αυτό έβγαινε το 90 στη Λένα Λιβανός στο τηλεφό και μα έλεγε ότι η φέλα νεφέλαση Θεή θα πει ότι ήταν. Ξύνα, <εξήνα, εξήνα> Γκέλεσλα και Δημον. Όχι, ο Ξύνα είναι αυτό. Ναι, δεν, δεν έχει Δεν θα βγάλουμε, νομίζω, συνεννόηση. Να, το βάλε το άλλο, βάλε τον Κοσμίτο <εξήνα> Δεν θα βγει καμία συνεννόηση. Μην το πεδεύουμε. Άστο. Πέντε σε για Άστο.